Γεγονός είναι ότι σε σχέση με προηγούμενες χρονιές που είδατε να γίνονται μεγάλες κινητοποιήσει έξω από ξενοδοχειακέ επιχειρήσεις δεν είχαμε φέτος ε... και αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι και υπάρχει πάρα πολλής τουρισμός φέτος και κανένα δεν μπορεί να πει ότι δεν έχω δουλειά άρα δεν πληρώνω Από την άλλη μεριά έχουμε φροντίσει και σας το έχουμε πει αλλά δεν το ανακοινώνουμε πάρα πολλές φορές να υπάρχουν πάρα πολλά κλιμάκια ελέγχου από το ΣΕΠΕ Πολλέ φορέ με έξοδα ακόμα και του Σωματίου Ξενοδοχοϊπαραίλων. Λοιπόν, η αγορά στη Ρόδο εργασία χτενίζεται εδώ και δύο-τρει μήνε πάρα πολύ εντατικά με κλιμάκια. Ε, μπορεί ο Γραμματέα να σα πει και λεπτομέρειε. Ε, ακόμα και πρόσφατα όπου το Σωματίο Ξενοδοχοϊπαραίλων και εκπρόσωποι του Εργατικού Κέντρου ε, κάνουν καθημερινού ελέγχου. Επιπλέον να ξέρετε ότι η επιθόρηση εργασία με τη στελέχωση των 6-7 ατόμων που έχουμε καταφέρει να έχουμε πραγματοποιεί ελέγχου. Και δεν ξέρω αν κάνετε ένα reportage το διαπιστώσετε και πράγματι καταφέραμε γιατί πρέπει να λέμε ότι κάποια πράγματα γίνονται έτσι για να μην γκρινιάζουμε μονίμω να υπάρχει μια ομαλοποίηση λίγο τη κατάσταση. Η κατάσταση είναι καλύτερη από τα προηγούμενα χρόνια. Όχι όμω άριστη. Υπάρχουν προβλήματα σε συγκεκριμένε επιχειρήσει είναι οι συνήθει ύποπτοι που του λέμε εμεί είναι αυτοί οι οποίοι συστηματικά αφήνουν απλήρους εργαζόμενου. Και αν κάνετε μια αναφορά και μια. Ε, ένα, μια έρευνα στα προηγούμενα δημοσίευματα θα δείτε ποιοι είναι αυτοί. Βέβαια, αυτοί είναι, είναι επιχειρηματίε κακοί, οι οποίοι αφήνουν να πλήρω του όχι μόνο του εργαζόμενου και του προμηθευτέ και τα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι εξιστήματο δηλαδή κακοπλήρωτε, του οποίου κυνηγάμε. Και πρέπει να σα πω, επειδή κυνηγάμε συνέχεια του ίδιου, δεχόμαστε και επιθέσει όταν τι έχουμε στο στόχαστρο Και θέλω να πω ότι δεχόμαστε και απειλέ πολλέ φορέ, τι οποίε δεν δημοσιοποιούμε. Λοιπόν, είμαστε σε επιφυλακή και σε γρήγορση. Τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν ξέρουμε πώ θα κλείσει η τουριστική περίοδο. Δηλαδή, μπορεί τον Αύγουστο, τον Οκτώβρη να δούμε ξαφνικά πάρα πολλά ξενοδοχεία να έχουν απλήρωση εργαζόμενου. Φροντίζουμε μήνα-μήνα να μην μένουν ουρέ. Φοβάμαι όμω Σεπτέμβρη και Οκτώβρη ότι πράγματι θα υπάρξουν απλήροι εργαζόμενοι αρκετοί που θα αναγκαστούν να έρθουν στο εργατικό κέντρο για στήρι.